Θα ολοκληρώσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες Θα ολοκληρώσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες Είναι ερώτημα, είναι τοποθέτηση, κατάφαση Κάνεις δεν ξέρει, ο Ευάγγελος Βενιζέλος πάντω το λέει Για να ολοκληρώσουμε όλοι μαζί κάπως έτσι θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη εβδομάδα Η οποία είναι μισή στον Απρίλιο, μισή στο Μάιο Τελειώνει ένα ένα η μήνε, προχωράμε πάνω το μήνα των εκλογών. Δύο κάλπε έρχονται. Σε λίγο με ό,τι αυτό συνεπάγεται το ψιλονιώθουμε στην ζωή, κυρίω στην τηλεοπτική, γιατί η υπόλοιπη ζωή δεν μα άρεπε αυτά. Έχει του δικού τη ρυθμού, στους οποίου δεν χωράνε κάλπε, χωράνε όλα τα υπόλοιπα. Ευάγγελο Βενιζέλο, λοιπόν, τι θα ολοκληρώσουμε όλοι μαζί. Η χώρα θα πορευτεί σταθερά με κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα και στρατηγική σταθερότητα σε σχέση με τον προσανατολισμό της θα ολοκληρώσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες αυτό το στόχο που έχουμε θέσει να ξανακάνουμε τη χώρα μας υπό αμφισβήτηση και υπό διακινδύνευση με Να ξανακάνουμε τη χώρα μας υπό αμφισβήτηση και υποδιακινδύνευση. Καλά τα λέει. Σε αυτά είμαστε βέβαια και υπό αμφισβήτηση και υπό διακινδύνευση. Ας λένε τα ξένα μου ΜΕΑ, ας λέει Μέρκελ, ας λένε εδώ οι ντόπιοι υπάλληλοι. Μια διακινδύνευση την έχουμε συνεχώς, δεν θα έχει ενόημα. Η ζωή στην Ελλάδα, ο βασικός, ένας από τους βασικούς, δεν είναι θέμα προσώπων. Εδώ κυρίω δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά είναι και προσώπων ένα από τους βασικού. Που έχουμε φτάσει να συζητάμε τη διακινδύνευση. Είναι ο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στον Ιαννό μαζί με το Φώτι Κουβέλι να παρουσιάσουν το βιβλίο τη Μαριλένα Σκοπά Έχει γίνει τόσο δώρο για το συγκεκριμένο βιβλίο, για τη συγκεκριμένη κίνηση. Για το βιβλίο, κανεί δεν ασχολείται. Τη συγκεκριμένη πολιτική κίνηση. Ήταν νωρίτερα εκεί και, και ο Τσολιά. Θα τον έχουμε σε λίγο εδώ να μα πει τι έζησε έξω από τον Ιαννό και θα τα δούμε βεβαίω σαν εικόνα το βράδυ. Αλλά να συνειδητοποιήσουμε. Και να καταλάβουμε παρά την επίθεση προς το πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου ότι σε όλους τους αριστερούς τον τελευταίο καιρό το σύστημα επιτίθεται. Είμαστε αριστερά. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι πάντα το αξιακό μας πλαίσιο ο λόγος ύπαρξης της παράταξής μας, της φυζογνωμίας μας. Βέβαια. Η ρίση σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι επίκαιρη σήμερα στον πλανήτη μα όσο ποτέ άλλοτε. Η ρίση σοσιαλισμός με βαρβαρότητα είναι επίκαιρη σήμερα στον πλανήτη μα όσο ποτέ άλλοτε. Και αν μια φορά σοσιαλιστέ πριν από αυτή την κρίση, Τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δυόφορες σοσιαλιστές. Μπράβο! Γι' αυτό κάνει παρέα και με τον κουβέλη. Γι' αυτό τον αγαπάμε εμείς εδώ, διότι είναι ένας εν ζωή σοσιαλιστής. Δεν έχουμε πολλούς στον τόπο μας ηγετικές προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας και κύρους. Πηγαίνει και διδάσκει από εδώ και από εκεί. Μετά λαμπαδεύει γνώση και σοσιαλισμό, γιατί τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώ. Ο Γιώργο Παπανδρέου, κακώ τον κατηγορούν οι σύντροφοι οι συντηρητικοί από το Πασόκ. Δεν μπορούν να καταλάβουν την πορεία του μεγάλου ηγέτη. Πήγε και στην Αονόγια προχτέ, τον υποδέχτηκαν με πολύ θετικό τρόπο. Εκεί οι κριτικοί πάντα κρατάνε και τιμούνε τι παραδόσει. Είναι αριστερό, το είπε, αλλά είναι και σοσιαλιστή. Πολύ μεγάλο, να μην το ξεχνάμε. Είμαι σοσιαλιστή. Όνομα και πράγμα, φέρω τον τίτλο μου πιστό και υπερηφάνο. Και σανιά σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου το πασοκ. και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει όχι δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω win win εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε μια ηθική υποχρέωση, να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόντρ. Ο προοδευτικός κόλος, σας το ξαναπώ, ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός ή δεν θα υπάρξει και ο Κουβέλης και ο Γιώργος για αυτά που οραματίζονται να φτιάξουν. Λέδωνα Σακροάτης, κανείς λέει δεν ενδιαφέρεται για τον Γιώργο εκτός από εσάς. Το ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα. Ενδιαφέρονται κάποιοι λίγοι, σίγουρο ο ίδιος ο Γιώργος και μια παρέα εκεί βουλευτών Αλλά εμεί ενδιαφερόμαστε διότι έχουμε καταλάβει το πολιτικό και πνευματικό μέγεθο του ανδρό και νομίζουμε ότι είναι η λύση στα προβλήματα τη χώρα. Στα εθνικά κεφάλαια, Γιώργος Παπανδρέου και Κώστας Καραμαλής, ο οποίο δεν μιλάει και καθόλου τουλάχιστον, άλλου κάνει μια βόλτα, πάει από εδώ από εκεί, τον βλέπουμε, ξέρουμε ότι υπάρχει, παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Και οι τυχεροί του εξωτερικού στα πανεπιστήμια παρακολουθούν και την εξέλιξη τη σοσιαλιστική του σκέψη. Με τον Καραμαλή δεν έχουμε τίποτα. Εμεί είμαστε ο παδίο της άποψης ότι αυτά τα δύο εθνικά κεφάλαια και τουλάχιστον ο Γιώργος που είναι και πιο δραστήριος και πιο φρέσκος πρέπει να ενταχθούν ξανά στην πολιτική ζωή με διάφορους ρόλους γιατί δεν υπάρχει άλλη σωτηρία εκτός από αυτό. Και αν θέλετε από την εμπειρία μου έχω γίνει πιο σοσιαλιστής από ό,τι ήμουν πριν. <κλου> Διότι ζω κύριε, Τσίπρα, ζω, ζω κύριε Τσίπρα αυτά τα οποία έλεγα καθημερινά καθημερινά στο πετσί μου με τις διεθνείς αγορές. Στοχεύουμε στην συγκρότηση Με ταχύ του προοδευτικού <coughs> τρίτου κόλου, Ενό κόλου που θα συσπηρώσει όλε τι προοδευτικέ δυνάμει. Όριστη, μα κάνουν παράπονοι οι Σιριζέοι ότι λέμε για τον Αλέξη, λέμε για τον Τζίμπρα, δεν αφήνουμε, δεν συμμεριζόμαστε το ρεύμα που έχει, πιο ρεύμα, για την εξουσία, που θα λυθούν τα προβλήματα. Θα βάζουμε σκέτο τον Αλέξη, με αυτή την αγγλική επιτιδευμένη προφορά. Ο Αλέξη είναι αυτά. Υπήρχαν κάποτε κάποιοι που ερχόντουσαν από το χωριό ή που μάθαιναν αγγλικά στι αρχέ των προηγούμενων δεκαετιών. Που χρησιμοποιούσαν αυτή την προφορά έτσι για να δείξουν ότι γνωρίζουν τη γλώσσα. Κάτι βλάχι, Δεν έχουν σχέση με τον Αλέξη, όχι. Και τον... τον ακούμε, τον παρακολουθούμε, ασχολίαστον. Και όσο θα ακούμε και τα ανόγια που υποδέχτηκαν τον Γιώργο. Υπήρχαν εκεί πολλοί που βγήκαν, ηλικιωμένοι η αλήθεια, με τα παπανδρεϊκά σύνδρομα και όλα τα υπόλοιπα να καλωσορίσουν τον Γιώργο έχουμε κάποιους για να δείτε ότι και οι ηλικιωμένοι ξέρουν τι κάνουν και πως δρούν σε αυτόν τον τόπο και οι οπαδοί του Γιώργου Παπανδρέου δεν έχουν τελειώσει γιατί ήταν και στον Ιανό, λίγο νωρίτερα θα τα ακούσουμε σε λίγο ήταν και εκεί μαζεμένοι Either with the European left or with Mrs. Merkel. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε κάποιους μόνο Έλληνες. Μπράβο! Ωραία είναι αυτά. Έτσι για να θυμόμαστε γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι καταδικασμένος όπως όλοι γνωρίζουμε. Να έρθουμε όμω και στο παρόν. Ε, το Μέγκα έκανε ένα ρεπορτάζ. Και ένα ρεπορτάζ με νέου οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά ή αν βρίσκουν δουλειά, το Σάββατο το έδειξε: Αν βρίσκουν δουλειά, η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή και έδειχνε την απογοήτευση των νέων, οι οποίοι ναι, είναι και σπουδαγμένοι και με εξωτερικό. Πολλοί από αυτού, με μάστερ, με διάφορα, με γλώσσε, δεν είναι όπω παλιά, έχουν κατάρτιση. παρόλα αυτά, όμω, στη σημερινή Ελλάδα και σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη δεν βρίσκουν τη δουλειά που θα του άξιζε. Που θα τους άξιζε. Μάλιστα, συγκλονίστηκε και ο Νίκο Στραβελάκη παρουσιάζοντα ένα παλικάρι εκεί, ο οποίο έκανε μια σύγκριση των 700 ευρώ που θα ήθελε και των 210 που δίνει η εταιρεία στην οποία πήγε να ζητήσει δουλειά. Γυρνάνε κάποια στιγμή και μου λένε: Για πόσα θε να δουλεύει. Και λέω: Είμαι η γενιά των 700 ευρώ και γελώντα μου κάνει: Ναι, αλλά είμαστε μειοδοτικό εδώ πέρα. Πόσα θέλει για να δουλέψει. Γιατί αυτή τη στιγμή ο πιο χαμηλό είναι στα 210 ευρώ για 8 ώρε. Έχει γελάσει, πήρα το σακάκι και φύγα. Και προκύπτει ένα ερώτημα Επειδή αγωνίζονται πάρα πολύ και κανάλια Αλλά κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις Και όχι μόνο και οι οικονομικές δυνάμεις Να έρθει η περίφημη ανάπτυξη 210 του είπανε ενώ ήθελε 700 Και τα 700 είναι ελάχιστα Δεν μπορεί να κάνει τίποτα παρά μόνο να ζεις Πόσο μάλλον με τα 210 Το ερώτημα είναι πότε θα αλλάξει αυτό Και πώς θα αλλάξει αυτό Πιστεύετε τρίτο ερώτημα Παρεμφερές ότι θα αλλάξει αυτό ακόμη κι αν Η ανεργία πέσει στο, στα φυσιολογικά επίπεδα του 10%. Το 10% θεωρείται φυσιολογικό επίπεδο. Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση και γιατί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Όταν εδώ θα είναι 210 και στη Βουλγαρία θα είναι 190 και όταν πάει να κουνηθεί κάποιους εδώ θα του έχουν την απειλή της Βουλγαρίας. Και όταν κουνηθεί ο Βουλγαρος θα του έχουν σε λίγο την απειλή της Ελλάδας. Και όταν κουνηθεί η Ελλάδα θα είναι η Πορτογαλία διότι είναι γνωστό, είναι θέμα αποφάσεων, συγκυριών, καταστάσεων δεν πρόκειται να επανέλθουν οι μισθοί όπως ήταν παλιά επειδή υπάρχει σε πολύ κόσμο αυτή η ψευδαίσθηση ότι να φτάσουμε στο 2009 με κάποιο τρόπο ή στο 2008 να καταφέρουμε δηλαδή να γυρίσουμε 2-3-4-5 χρόνια πίσω και τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι αργή να το πάρει χαμπάρι κανείς αυτό, δύσκολο το καταλαβαίνω Αν όμως υπολογίζει κάποιο ότι το 30%, 26% ανεργία θα πέσει και μάλιστα η μισθή θα είναι και αξιοπρεπής Σύμφωνα με τις καλύτερες εκτιμήσεις αυτό θέλει 2 ή 3 δεκαετίες για να γίνει στην Ελλάδα Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τι γίνεται στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περίγυρο Όλα αυτά επειδή μιλάνε και κάνουν πολύ λόγο για ανάπτυξη και δεν είναι το κάνουν αυτοί που το κάνουν για λόγους επαγγελματικού. Το λέει και ο κόσμος στις συζητήσεις ότι είναι η ελπίδα για το αύριο. Για το μεθαύριο και παραπέρα. 2 208 200 είναι το τηλέφωνο τη εκπομπή εδώ επικοινωνία. Ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του του και που στέλνει να στείλει σε εμά αλκενό. Το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και με τα καλά νέα τη ανάπτυξη και ένα σακάκι που φοργιέται και φεύγει. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Γυρνάνε κάποια στιγμή και μου λένε: Για πόσα θε να δουλεύει λέω είμαι η των 700 ευρώ και γελώντας μου κάνει ναι αλλά είμαστε μειοδοτικό εδώ πέρα πόσα θέλεις για να δουλέψεις γιατί αυτή τη στιγμή ο πιο χαμηλός είναι στα 210 ευρώ για 8 ώρες ε, γελάσα πήρα το σακάκι και φύγα Σε λίγα χρόνια θα έχουμε πια επίπεδο ΑΕΠ, ευημερίας δηλαδή, ίδια με εκείνα που είχαμε πριν την κρίση. Από παράδειγμα προς αποφυγή θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξης. Γέλασα, πήρα το σακάκι και φύγα. Σταθεροποίησαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Και τώρα τη σταθεροποιούμε στον παγκόσμιο χάρτη. Στην πάντα, στην πάντα. Ευκαιρίες, εξωστρέφεια και επενδύσεις <Το> <μόνο> παιδάκι, <Το> παιδάκι> όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωτηθαν ή εδώ ξεβράκωτηκαν <Το πήγα> έτσι πολεμάμε και έτσι θα την οικίσουμε την ανεργία γέλασα <Το> πήρα το σακάκι και φύγα. <Το πήρα> και έτσι θα την οικίσουμε την ανεργία Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι ανάπτυξη. Η ύφεση ήδη ξεπερνιέται. Έλα. Κάμπρα, τα φύγει το σκηνή. Και πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ανάκαμψη. Έλα, Νατάλλη. Δεν πηγαίναμε στα πού, φακούνια. Πρόσετε. Η ανεργία διανακόπτεται. Πρόσεχε. κόπτεται Σμάλτα, ανοίγει. Πιο πολύ χαμογέλασε. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να μειώνεται. Πρόσεχε. Η ανεργία διανακόπτεται. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να μειώνεται.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 Ε, λίγο πριν έγινε η παρουσίαση, μάλλον γίνεται και τώρα, του βιβλίου τη Μαριλένα Σκοπά. Κανεί δεν ξέρει τον τίτλο, δεν έχει ασχοληθεί κιόλα. Δεν έχει σημασία, ήταν ο Γιώργο εκεί και ο Κουβέλη. Μέσα. Μόλι ήρθα, μόλι ήρθα. <laughs> Έξω ήταν ο Τζολιά. Είχε πάει, γιατί είχε πάει εκεί. Να υποδέχτω τον πρόεδρο, τον αντιμνημονιακό, να σκίσουμε μνημονία. Τα σκίσατε. Δεν ήθελε. <laughs> Τα μνημόνια. Κρατούσες, είδα, μια άνθοδέσμη και ένα, μια σακούλα με ελιές. Ελιές. Και καλά ελιά, βενιζέλος και τέτοια. Είναι φάσιτο. τον πρόεδρο, τίποτα. Θα τα δούμε με το βράδυ. Με χαιρέτησε ο Κουβέλης, καταρχήν. Ο Κουβέλης. Με χαιρέτησε. Όχι. Διαέρο. Διαέρο. <laughs> Χαιρετισμό αέρος. Χαιρετισμός αέρος. Κατά το σαλάμι. Τίπου. Ε, να σου πω, θα τα δούμε το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρενία 10 παρα 10 στον Α. Τι έγινε εκεί απ' έξω για πε. Περίμενα τον πρόεδρο εκεί, δημοσιογράφοι, τα λέγαμε εκεί. Μη και καλά, είχαμε είσαι, να πούμε. Πόσα είχαμε <laughs> να πούμε. Για πες. Είχαμε, <laughs> να <πούμε>. <laughs> είχαμε <laughs> καιρό να βρεθούμε. <laughs> τι, με του δημοσιογράφου. Ο γενικό μα. Με του καλύπτουν, ο Γιώργο. Όχι όλε τι φάτσε εκεί. <laughs> ε, ε με τόσο ίδιο. Οι πιο, <laughs> πιο <laughs> πασοκόφατσε <laughs> πεθαίνει. Όχι, όχι, όχι, Όλοι γύρο γύρο πήγαν τσατίστηκαν, έτοιμοι ε είχαν το χειροκρότημα το κρατούσαν έτοιμο, περιμέναν. ο Γιώργος πρώτο πλακάκι, δεύτερο πλακάκι, τρίτο πλακάκι, ττắc, στο τέταρτο αρχίζουν χειροκροτήσεις. Πανικός. Στατιστικάν κιόλα. κλασική, από του να Δεν για τον και για Ε, μπήκε μέσα ο Γιώργο. Κοκκινισμένο. Από κανέναν ήλιο. Ήταν στα... σκι. Στα νόγιο, όχι, ήταν Α. κάτω στην Κρήτη. Δεν Με τα σεμεδάκια στον νόμο Ναι, που του φορέσαν, τον πέρασαν για μπουφέ. Έχουμε βάλει σε μεδάκι παντού. <laughs> Πάνω σε σκρίνιο, δεν είχαμε ξαναβάλει. Σε, όμο, <laughs> σε, σε Δεν Βάζα μόνο στην τηλεόραση, Α. στο pick-up, στο ψυγείο. Τον πελάζον ανοίγει για την κατάψυξη. Όχι, στην τηλεόραση ήταν το χειρότερο. Κατάψυξη δεν πολύ άνοιγε παλιά. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Και στην τηλεόραση, δεν έλεγε το σηματάκι πάνω πάνω. Και τον τηλεόραση τον ανέβαζες στις 6 το απόγευμα που άνοιγε, το κατέβαζε στις 12 που έκλεινε. Δεν ήταν 24 ώρε για να χάσει. Λοιπόν, ο Γιώργος με χαιρέτησε. Όχι. Όχι, δεν με χαιρέτησε. Μόνο κουβέλι. Με έσπρωξε ο του Γιώργου. Με έσπρωξε. Με έσπρωξε. Ισού είναι Κανονικά υπάρχουν και κάτι φωτογραφίες, βγήκε. και Πλακώσαν στην εκεί, πανικός, μπάτς, πολύ μπάτς. Ε, ναι, γιατί τον φιλάνε, Πούρα, Αν ήταν πρωθυπουργός θα γινόταν. Τόσοι ήταν και πριν. Ή τώρα έχει μεγαλύτερο κίνδυνο. Τους λέει κάτσε τώρα αυτός θα... Γενικώς, πρέπει να τον προστατεύσουμε νομίζω. Πήγε να μιλήσει εκεί απέναντι από την <Ρίκο> ναι. Με τον κουβέλι να κάνουν ναι, ναι. την παρουσίαση. Εκεί βρίσκεται το βιβλίο που να κάνει. Τι να κάνει <σφίλια> πού να το πήγαιναν αλλού. Πού να το πει, ναι. Και τώρα τα υπόλοιπα όσα έγιναν εκεί κοίτανε. Το βράδυ. Έπαινες... Μετά βγήκα και στην Τσαπανίδη λίγο καιρό. Είχαμε να τα πούμε. Τα άνθρωπα λίγο με το ποπάκι. Με την πόπη, ναι. Φωνάζανε ζήτο και χειροκροτάγανε όταν έμπαινε ο Γιώργο πρώτον και δεύτερο μέσα στην αίθουσα του Ιανού. Όταν έκατσε και πήγα να κάνουν την παρουσίαση και αυτά. Ποιο χειροκροτούσε. Πώ η μεγάλη οικογένειανή. Στανό για να δει. Είδα. Γιατί, σε σχέση με τον Βενιζέλο δεν θες τον Γιώργο καλύτερα Να το δεν περνάγαμε καλά. με τον Περνάγαμε με το καλύτερα, Σαμαρά, ναι. εγώ θα βάλω κι άλλο. Ναι, θύμα. αλλά. να δει. Και αυτά τα μούτρα του Βενιζέλου, κάθε μέρα δεν τα χαίρεσαι που βλέπει τη και, και αυτά. Όντως, ότι έχουμε... Και την καταστροφή όλου του κόμματο Πλούτο... στο πρόσωπο του Βενιζέλου. Δεν το χαίρεσαι. Πλούτο πολιτικού προσωπικού τον έχουμε. Τον έχουμε. Ο το Σαμαρά πριν στο εδώ που είχαμε. Είπε και για. επίπεδο ο Τώρα τα ντουβάρια, κοιτάξτε, εκεί τα ντουβάρια, κοιτάξτε. Να το ξέρω, ηλίτη. Ναι. Να το ξέρουν και τα ντουβάρια. Ακριβώ. Τι, τι επίδραση είχαν τα ντουβάρια στην πορεία του Αντώνη Σαμάρα. Μάλιστα, οπότε έτσι. Αφού έκανε συνεργάτε. Ναι. Τα ντουβάρια. <laughs> Γύρω-τριγύρω, αμάρτω. Γύρω, θα τα δούμε τα υπόλοιπα το βράδυ. Το βράδυ, 10 παρα 10. Ωραία. Συνεχίζει έξω, εσύ πα τώρα στο 2.11 200 Σα περιμένει για να ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Έχω εδώ μόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό πρώτα απ' όλα που όλα αυτά τα χρόνια είχαμε αυτή την άψογη συνεργασία. Σε όλους τους ανθρώπους εδώ, τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς του Sky που δεν έχω λόγια. Και το μεγαλύτερο σε όλους εστάς που ήσασταν κάθε μέρα μαζί μας. Ευχαριστώ. Αποστολή, στι δυσκολίε, στι τελευταίε ώρε έχουμε γίνει μάρτυρε άλλε μια ανεπέσχε προσπάθεια του συστήματο να θυμώσει όλε τι ανεξάρτητε φωνέ και γι' αυτό θέλω και εγώ να ενώσω τη δική μου φωνή με τη δική, σας, γιατί σίγουρο ότι θα, θα κάνετε αγώνα να μην περάσει και να μείνει και ο μπάμπηξε, το μη χάσουμε και τον μπάδι, παιδιά, προσέξετε και τον πρετεντέρι. Και τον Άρι και τον Άρι. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. συγνώμη. Μπάμπι, άριπεντέρι, καψί την όλγα, όλγα. Ποιο άλλο είναι πάλι λέγη του δουλειού. Θέλω παθάφουμε. Εντάξει, ευχαριστώ αποστολή. Να σε καλά δυνατά γερά. Δυνατά πάνω Νίκο, κουράγιο. Τι να κάνουμε, ας είναι βαρύ το χώμα που θα το σκεπάσει το δημοσιογραφικό. Ω, oh, βαρύ είπα, συγγνώμη, ελαφρύ. Θα βγαίνει στην εκπομπή της Τατιάνας να κάνει κανένα ελαφρό σχόλιο. Ε, θα τρώει μήλα, δεν πειράζει, καλά είναι. Ε, okay. Γιατί τα πολιτικά τα κάνει Τατιάνα πια, ε. δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Α, θα βγαίνει στο παράθυρο να λέει τι έχει το site. Καλά είναι. Έλα. Τι κάνει σιγά. Καλά. Θα σε βώ, εκεί πώ θα γίνει να στείλει στην κολιάζε ομόνια. Έστω, θα τον <στά> την κάρω στα αναρκικά, <στά> θα τον τρυπίσω που να είναι και θα πω όλμα, πήγαινε. Πέσε μπροστά στα αυτοκίνητα. Μεροκάτω. <στά> τώρα που θα κατεύουν τα παώκια. Α! <στά> Γι' αυτό λέω να φύλλω στην τσολιά. Θα πέρασε το πριν. Τώρα ε, που θα, θα κατέβαινε τα παώκια τα... τα... τα... μα αυγή τουλιά σε έξω, θα τον τρυπίσουν τα παώκια. Άστο, δεν είναι για τέτοια. Ε, θα τον εμβολήσουν. Δεν είναι άστοχέ του. Εμεί τώρα πάρω την δουλειά. Πα οξύσει. Εβέρα. Θάσει κάτω με το φόβο. Φλάι ανάποδα το πορτοκαλί, τη γευτιά... Φράι, φράι, τάου maid, τάου ανάποδο τάου μεί, και πυρσό στο χέρι, φίλε. Καλά, ε... αφού θα έρθει που θα έρθει, που έχετε το σαβίδι εκεί πάνω, δεν φέρνει κανένα ρωσικά εδώ πέρα. Τι να φέρω? δεν φέρνει κανένα ρωσικά εδώ πέρα. Ε... Να το βλεπίσουμε ε... θα... κι εμεί, ο Ιβάν, πες τον Ιβάν να κανονίσει. Θα φέρει και τα παόκια, μόνο φιλέ. Μόνο για τα παόκια, ε... μη σα και Έλα να αποστολεί Είδες τη Μισελ, μποτοξάγκη Πρέπει να έκανε μποτοξ αυτή την είδε σήμερα Η Άννα Ανανεωμένη Η Άννα μου, έκανε η Άννα μου μποτοξ Να προσέχει τα λόγια σου έκανε Δεν έχει ανάγκη, είναι φρεσκότατη Εγώ την κρατάω ανανεωμένη <laughs> Έκανε μποτοξ, άσπαυτα, έκανε Botox, Έκανε μποτοξ, έκανε μποτοξ. Έκανε. ρε φίλε ανανεωμένη Μήπω έκανε κανένα baby lift <laughs> Άρα το baby lift <laughs> Λες. Μπορεί να μπει και. Συγγνώμη, βράχνιασε. Μπορεί να μπει και στο μηχάνημα αυτό που σου ανανεώνει τα κολαγόνα που σου απολαπλασιάζει. Έκανε κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Κάτι... Όλε οι τζόβενε το κάνουν αυτό. Κάτι έκανε, στάνταρ mm. Δηλαδή δεν εξηγείται. Σου λέει την είδα σήμερα δίπλα στο βαρεμένο. Oh, 20 λεπτά. Ε, καλά, δίπλα στο βαρεμένο και εγώ, παιδί μου, άμα με δει, για μου ρ <laughs> θα με περάσει. <laughs> Είναι αυτή η σύγκριση. Να σου πω μια χάρη. Θέλω να μου πει δύο φορέ χρόνια πολλά. Αύρι... Πρώτον, γιατί είχα γιορθεί το Γιου Γεωργίου και δεύτερον, γιατί έφερε γεννήθλια. Εντάξει. Με τα ποιητή, σε παρακαλώ. Χωρί απολαύρε, αγόρι μου, να σε καλά, στηρίζει. Ναι. Έλα, ρε παιδάκι μου, να πούμε που είσαι, τι κάνεις. Εδώ, να. Ένα, ένα πράγμα μόνο, μια ερώτηση γρήγορη. Ναι. Ο θόρυβος ενοχλεί. Εμένα? Ναι, ας πούμε, ναι. Εξαρτάται, τι θεωρούμε θόρυβο. Ωε, το παγιάκι. Δηλαδή ας... τώρα τη φωνή της βούλτευση δεν μπορεί να την να ακούω, ναι. Με ενοχλεί ο φόρυβος. Ναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, Αυτή η αλτάλεφ βρίσκεται ότι έχει αίσθηση δημοσίευση φέρο τη ο Βενιζέλο. Καταρχήν yeah. θεωρεί ότι αυτό το μαλί τη πηγαίνει. Yeah. Ας αφήσουμε όλα τα τώρα, θα μιλήσουμε πολιτικά για την αλσάλετε. Λοιπόν, θεωρείται ότι της... αυτό το μαλλιά ασυλί... τη δίνει κάτι στο πρόσωπο. Αφού. Έλα. Ποιο ώρα όταν το είχε μακρύ που έκανα αυτά τα ξόφια στην τηλεόραση, τότε είχε ενδιαφέρον. Τότε να! Να συζητήσουμε για πολιτική με την αλσάλεφ. Τότε όμω. Μόνο τώρα, μετά. Είναι Θα καθόμαστε να ακούμε την ατζάλεχ να λέει να γλίτει το Βενζέλο. Άσα μα. Και τι άλλο μου έπαται είναι χαλαρό και φιλικό. Ο Βενζέλο. Ναι, ο καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Η μεγαλύτερη φιλικότητα του είχε φανεί εκείνο το απολύτω. Το τολμάτε μέσα στα γραφεία του Πασόκ. Απολύτω! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτω! Και σε εκείνο το βλέμμα πώς... όταν είχε φάει τον καφέ από το ρέλο όταν ήταν μελλοντικό ηγέτη του κόμματο. Εκείνο πώς... το βλέμμα έδειχνε όλη την καλοσύνη. Εγώ ω μελλοντικό ηγέτη όλη τη παράταξη συγχωρώ του ταλέμπορου ανθρώπου. Ελάτε. Ο Βενιέλο είναι να τον δείχνει στα μικρά παιδιά να τρώνε το φα του. Ναι, μωριτά, απαντά, γεια.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 Μειοδοτικό διαγωνισμό. Έτσι δεν το κάνουν στι επιχειρήσει. Μειοδοτικό διαγωνισμό. Το δικαίωμα υποτίθεται κατοχυρωμένο και στο Σύνταγμα και στη λογική. Γιατί άνθρωπος που δεν έχει δουλειά, τι μέλλον, τι παρών, Τι παρών μπορεί να έχει. Έχει γίνει μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τα μέτρα μνημονίου και μη. Γιατί αυτά ισχύουν και στην Ευρώπη. Χωρί να έχουν μνημόνιο, αντίστοιχε και ανάλογε καταστάσει ζούνε. Έχει καταντήσει μειοδοτικό διαγωνισμό. Και αν τη βρει το άγχο μετά και οι ώρες και τα δικαιώματα όλα αυτά είναι ζητούμενα που κάποτε πριν 20-15 χρόνια ήταν ψιλολυμμένα στην Ευρώπη του πολιτισμού μετά από τον Δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο και την Κοινωνική Ευρώπη των Παροχών και όλο αυτό το πολύ ωραίο πακέτο. Σταύρος Θεοδωράκης ως ηγέτης του Ποταμιού Κατάφερε εκεί, έριξε έναν λογαριασμό στο Twitter, επειδή του έκανε ψηλοσάτυρα, δεν τα ανεχόμαστε αυτά γιατί είναι το νέο. Το νέο όπως δηλώνει ο ίδιος και όπως το περιμένουν και το φαντάζονται όλοι, δεν ανέχεται ηχνοσάτυρα, κάτι που το ανέχονται όλοι οι άλλοι ηγέτες, που μέσα στο Twitter τους περνάνε όχι 14, 104 γεννές. Βλέπουμε την αφίσα του, του ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο που λέει No More. Την έχετε δει και έχει τη φάτσα τη Μέρκελ έτσι μια σπρομαύρη. Αισθητικά είναι ωραία αφίσα και από, από κάτω γράφει No More, όχι άλλο δηλαδή. Το θέμα είναι η Μέρκελ. Αν φύγει η Μέρκελ και έρθει ένα άλλο ηγέτη, θα γίνουν αλλιώ στην Γερμανία. Θα γίνουν αλλιώ τα πράγματα. Το θέμα είναι θέμα ηγέτη που αποφασίζει ένα ή ενό κόμματο. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Οι ηγέτε αποφασίζουν στον σύγχρονο κόσμο τι ακριβώ θα κάνουν οι χώρε ή πίσω από του ηγέτε είναι όμιλοι επιχειρήσεων, τράπεζε που είναι και πιο ισχυρέ βιομηχανικά συγκροτήματα παγκόσμιας έτσι όσμωσης και ανάμειξης τα διεκτικά του συμβούλια το μόνο θεό που έχουν είναι το κέρδος και δεν τους νοιάζει αν είναι οι Κινέζοι, Ινδί, Γερμανοί οτιδήποτε άλλο το λέμε αυτό γιατί ε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και πρέπει να έχει καθαρές γραμμές απέναντι στα όσα συμβαίνουν το νομορ no πάντως μας έδωσε εμά έμπνευση Μαντάμ Μέρκελ. No no no no για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. You no What you say? Μέρκελ. Merkel. You no more, no more, no more, no more. μνημόνιο. No το μνημόνιο της λιτότητας όμως για μας είναι ήδη νεκρό. Σαμαρά Κυρία Μέρκελ Μνημόνιο Στόχος μας είναι να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ Να αντέξουν και τα μηχανήματα. Σήμερα το πρωί ήταν ο Σπιλιατόπουλο στο Μέγκα. Κάποια στιγμή υπήρχε εκεί, του κάνανε ερωτήσει. Δεν τον πηγαίνουν τόσο καλό όσο πάνω το Καμίνη. Είναι η αλήθεια. Τα πήρε ο Άρη και ξεσπάθωσε. Κοιτάξτε, έχω παρακολουθήσει τον κύριο Καμίνη εδώ και ξέρω πώ είχατε φερθεί στον Καμίνη και πόσο επιθετικέ ερωτήσει κάνετε σε μένα. Α, Άρα, ο, ο, ο συστημικό τρόπο αντιμετώπιση του κυρίου Καμίνη είναι γνωστό γιατί ήταν μια απούσα δημοτική αρχή επί τέσσερα χρόνια και επιχειρεί. Τώρα να φτιασιδωθεί του τελευταίου μήνε. Και προφανώ κεντρικό ρόλο παίζουν και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Τώρα, γιατί εγώ ενδιαφέρθηκα. Μα κατηγορείτε, μας κατηγορείτε, γιατί μας κατηγορείτε για γιατί κα, ότι χαϊδεύαμε το Καμίνη. Εγώ σα είπα, μπορεί Ό, ο τελευταίο. έχει δει. Μα κατηγορείτε ότι χαϊδεύαμε το Καμίνη. Επαναλαμβάνω, ο τελευταίο έχει δει και τη μία συνέβη την άλλη και βγάζει τα συμπεράσματά του. Αυτό. Αυτό σα κατηγορεί ότι χαϊδεύατε όχι μόνο, υπερπροβάλλατε τον Καμίνη. Τα λέει αυτά. Ο Οικονομαία εκεί έκανε μια αποτυχημένη προσπάθεια να υπερασπιστεί, την επερασπιστεί σιγά Είναι ο Καμπουράκη δίπλα μου που δεν το άρεσε αυτό που σπιλιοτόπουλο. Πάει να υπερασπιστεί, αλλά όχι και το σύνολο τη εκπομπή, όχι και του δύο, και τον Οικονομαία και τον Καμπουράκη, μόνο τον εαυτό του λέγοντα χαρακτηριστικά: Καλά, ο Γιώργο ή Α το Γιώργο. Αλλά έχει να πει το ίδιο και για μένα. Πάντω, επειδή μα εγκαλέσατε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι εγώ, α πούμε, για στο Γιώργο ότι είναι ο παδός του Γιώργου Καμίνης και επαλεύω ασχοληθούν για... εγώ επειδή είπα πια πέστε μου τώρα πότε εμείς για τα προβλήματα της Αθήνας και συνεχίστηκε μετά η κουβέντα τώρα ήταν ο οικονομίας τι Γιώργο γιατί με δεδομένο ότι έγλυφα και αβαντάριζα τον Ναι. Καλημέρα σας Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω για μια αναγγελία γάμου που θέλω να κάνω Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω Αχ oh. και εσείς για πάτε Όχι εγώ αλλά για κρεμασμένος πάτε Ποιο Η αδερφή μου Εσείς ο Α, ο οδερφός Ναι ναι Στην έφαγε την αδερφή τι ο τύπος, να ε; Ναι πρέπει να την δώσουμε Το ξέρει! <laughs> ε ότι <laughs> εσύ νόμιζε ότι την καλυκοπελίτσα και την πίδαγε Ξέρεις τι έχει κάνανε! Ναι, να θα μου πει. Θε να σου τι, κάνω εικόνε στην αδερφή σου τα ταβάνια. Όχι, άντρα. Από τον πολυέλαιο στο πατρικό σα κρεμότανε. Ωχ, oh, Χριστέ μου. Μαγαρισμένο και το δικό σου το κρεβάτι και το γονιό σου. Yeah. Πήγαινε πάνω ή εύκολη με τον άλλον. Και εδώ αντιπαντρεύτηκε για να μην πείτε τίποτα. Για τα μάτια του κόσμου να κάνει. Εύκολη. Τι, τι έγινε, παρεξηγήθηκε, εύκολη. Ελά, Αποστολή. Ελά. Α σου πω εσύ που είσαι πάντο Ναι. Α, τι πά πει. Πώ? Α, τα αγγλίζεται. Α, πο πώς. Πω πω σ. Πω πω σ. Πω Αυτός. Πρακαλά κάνουν και σαν τριχνουν τα πρόστιμα εκεί πέρα. Γιατί. Ακού τα, τα αρχικά του Αντώνη Σαμαρά σημαίνει κόλος. Α, Μπορεί και να σημαίνει αυτό. Τροπή σας. Ναι. Έλα, συ, συνέβαλε τα μάλα ή συνέλαβε τα μάλα, ρε. Πολύ καλό. Αυτά τα λογοπαίγνια σα, πραγματικά τα ζηλεύω. Γεια. Να σου πω. Κι άλλο. Έχω... Πώ αστιάχνω να χωρέσω ένα τηλέφωνο. Έχω, <χω> έχω εναχωριθεί για τον Ευαγγελάτο, ρε. Φίλε. Εγώ δεν έχω. Έχασε και ο Μην αστεί. του παίζουν οι τρίχοι σα από τις στεναχώρια, φοβάμαι. Και εδώ το χέρι γύμνο και μαραζωμένο. Έχασε και αστυνομικό που ήταν φίλο για τη δουλειά του Ραγάματο. Όχι, αυτό δεν νομίζω. Τι, την έχασα τη δουλειά του Εγώ πιο πολύ να χωριά που δεν θα βλέπουμε τον τάκι, τον χατζή. Ποιον τον? Τον τάκι, τον χατζή που είχε ο Βαγκελάτο εκεί. Α, δεν έβλεπα Βαγκελάτο, δεν ξέρω. τα στεναχωριά που χάθηκε. Σεναχωρίστηκα, γιατί αυτό ήταν που στεναχωρίστηκε περισσότερο. Τουλάχιστον ελπίζω να τον δω να βγαίνει στην εκπομπή τη γυναίκα του να αναλύουν μαζί την οικονομική κρίση. Αμπράβο. Τουλάχιστον αυτό. Έλα ρε Αποστολή με αυτό το πράγμα δηλαδή πάλι αντίπαλος του Κουκουένο ήρθε πάλι. Ε. Πάλι, το πιστεύει. θέμα δεν είναι ποιο είναι αντίπαλο του κουκουέ. <ΣΟ> το θέμα είναι ποιον έχει αντίπαλο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο έχει αντίπαλο Σαγίζα. Τον είναι αυτό του μόνο έχει αντίπαλο Σύρτω. Το σύστημα πάντω όχι. Δεν μου λε, Μην έχει τον κόσμο φοβάμε. Τέλο πάνε, για πε. Πιον φοβάται ακριβώ, για πε μα, ποιον φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ, ποιον ακριβώ, ποιο φοβάται το σύστημα, πιόν, πιών, ποιο φοβάται το Κουκουέ. Α, α, α τώρα ενάλτε. Ποιο να έχει ευρώ το σύστημα. Το σύστημα έχει εφόρτωμα την τσίρα. Ένα περίεργο πράγμα. Ένα περίεργο πράγμα. Τρέμει τον τσίπρα, τρέμει Δηλαδή τι βλέπει τη μέρη και λέει είναι, σκέψου να βγει ο Τζέπ. Πώ θα τις κάνει τα μούτρα. Αυτό που λέμε τα μούτρα κρέα δεν είναι τίποτα. Ρε Αποστολή, το να προτιμά να έχει πρωθυπουργό το Σαμαρά μόνο και μόνο γιατί δεν γίνεται να έχει παραπάνω ποσοστό δουλειού. Το... Μα τι να το κάνει παιδί, Μωρέα, να αλλάξουμε διαχειριστή. Αλλά αφού ασανσέρ δεν θα μπει. Χέστο, α πει ο ποιο να είναι, θα μπει το ασανσέρ. Δεν θα μπει το ασανσέρ. Το κατσέ μα. Γεια σας, ο κύριος Οποστολής. ναι ε, Είμαι φίλη του Γεωργάκη του Ηλία Και μου είπε ότι έχετε ένα σπίτι στην Ελευσίνα Έχω Ναι, ε, θέλετε να κλείσουμε ένα ραντεβού για, για αύριο Εσείς είστε η κοπέλα που έρχεται στο χώρο μας ε, Ποια κοπέλα λέτε Για το σπίτι στην Ελευσίνα λέω Ναι, ναι, ναι Θα μέσα Πού είστε εσείς τώρα. Εμείς με Ελευσίνα μένουμε. Καλά κάντε εσείς. Εγώ η Αθήνα. Θα κατέβω Ελευσίνα για αυτό το λόγο. Ποιοι μένετε. Είστε και άλλες. Όχι. Είμαστε ένα ζευγάρι αερφωνιασμένο. Ζευγάρι. Ναι. Απαπα. Τι θα κάνουμε καλέ. Καταλλαγές. <laughs> Ε, αύριο μπορείτε. Ναι, να πάρω και το δικό μου το ζευγάρι. Εμεί είμαστε ένα ζευγάρι φίλο του γιορτάκι. Δεν ξέρω να σα δείξω. Ναι, γεωργάκη. ναι, ξέρω. Α, Ωραία. Τι έχετε στο μυαλό σα. Ένα σπίτι περίπου 80-90 τετραγωνικά, Αν έχει δύο δωμάτια. Α θέλετε και συγκεκριμένο περιβάλλον σα για να γίνει το θέμα. Α, ναι. Τι στο σπίτι έχετε. Είναι κάπω έτσι το σπίτι, είναι κάπως έτσι το σπίτι. Είναι καινούριο Είναι καινούργιο. είναι καινούριο, αλλά τι σα βάζει τώρα όλα αυτά. Αν περνάμε καλά, εμεί θα πιο ζευγάρια, oh, oh. αυτό έχει σημασία. Ναι, ε, θέλετε να δώσουμε ένα για αύριο. Ναι, ναι, εσείς έχετε γενικώς εμπειρία στο σουίνγκερ. Όχ, oh, μιλάμε για λάθο ζήτημα μάλλον. Γιατί, δεν έχετε ξανακάνει σουίνγγινγκ. Καλέ. Κρατάω ένα βιβλίο που μας έστειλε η Δούρου με τίτλο «Μια κουβέντα με το Γλέζο». Φωτογραφία του Μανώλη Γλέζου απ' έξω στα νιάτα του εκδόσει Λιβάνιμ Είναι μια συζήτηση που έχει κάνει η Ρένα Δούρου Με το Μανώλη Γλέζο Και έχει και ωραίες φωτογραφίες Δεν το έχουμε προβλήματα να το διαβάσουμε Μόλις προχτέ μας ήρθε Έχει και αφιέρωση εδώ μου λέει με εκτίμηση η Ρένα Δούρου Και τα λοιπά Τον πρόλογο τον έχει γράψει η Ρένα Δούρου ε, υπογραφή από κάτω Και μόλις τελειώνει ο πρόλογος ξέρετε πάντα Γράφει εγάλαιο 14 Στάδιν, το σπίτι της νομίζω εκεί. Όλα αυτά στη Βου Αθήνα έρχονται εκλογέ. Μέσα στην προεκλογική περίοδο βιβλίο θα το διαβάσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Κι δούρνα έχει καλή επιτυχία. Το σε ένα συνάδελφο το πρωί και μου λέει: Πίσω από τη Λάμψη του Γλέζου κρύβονται όλοι. Αν φύγει ο Γλέζο, δεν ξέρω τι θα έχει να δείξει. Τι θα έχουν να δείξουν. Μου είπε κι άλλα μετά, δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στα υπόλοιπα. Δίνει το μέρισμα η κυβέρνηση. Οι αξιωματικοί δεν το θέλουν, όπως δήλωσε ο εκπροσωπός τους το Σάββατο πρωί στο Γιώργο των Αυτιά, ο κύριο Τσουκαράκης. Παρακαλούμε λοιπόν την Πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών να μην μας τα δώσει αυτά τα λεφτά. Να μην μας τα δώσει, να τα δώσει στις οικογένειες που πραγματικά τα έχουν ανάγκη εμείς Ειλικρινά το λέω, έχουμε βάλει έτσι και αλλιώς ένα πλάνο, έχουμε βάλει στόχους και δικαστικά θα διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογούν. Ευτυχώς και σε ποινικά είναι. δικαστήρια Ακούω θα πάμε και σε αστικά δικαστήρια θα πάμε και σε ό,τι είναι πάση και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το ο ο ανάπηρος όμως, όμως και ο ανίσχυρος Έλληνας πολίτης, ο οποίο δεν έχει φωνή ή δεν του δίνεται η δυνατότητα να φωνάξει, πρέπει να πάρει τα λεφτά. Και πού καταλήξαμε να παρακαλάμε αυτού που μα εξαθλίωσαν να μα δώσουν ένα ευρώ! Ένα ευρώ! Ήταν όμω εκεί ο Γιώργο Αυτιά και υπερασπίστηκε του Σαμαρά. Και έχω να πω και το εξή. Είναι ευτύχημα ότι έχει ενημερωθεί ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Γιώργο Ομαυραγάνη. Και είναι ευτύχημα που μπορεί ο Γιώργο Ομαυραγάνη να επικοινωνεί με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Και πιστεύω ότι εντό τη ημέρα τα δυο αυτά πρόσωπα θα παρέμβουν. Τι να προ, προλάβουν όταν δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Πιστεύω ότι σήμερα θα λυθεί το θέμα αυτό. Και πιστε, για, γιατί λέω πιστεύω. Γιατί κάθε θέμα που έχει σχέση με κοινωνική δικαιοσύνη παίρνει το δρόμο του. Ούτε λύθηκε το θέμα, ούτε παρέμβαση έκαναν αυτοί οι δυο. Κάπω έτσι φτάσαμε στο τέλο. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στι 10 παρα 10 στον Α. Αμέσω τώρα λαό και μετά Γιάννη Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Γεια σα. Αποστόλη! Ναι. Γεια σου Αποστόλη. Επειδή μιλούσε πιο ειδικουμένω για τον Παναγιώτατο άνθιμο τη Θεσσαλονίκη, θα σου δώσω μια πληροφορία. Για το Πάσχα, σε αυτού που δεν έχουν να φάνει καημένοι. Να φάνε τον άνθιμο, ε, όχι, δεν τρώγεται. Ανθιμοτέλα τον φάνετε και μην μιλά έτσι. Μοίραζαν στη Σίτζιο στου άπορου και του έδιναν και το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται, ούτε έχει έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντω του έδιναν και το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Που το είχε από κάτω, κάτω από την Αγιαστούρα να του σκουπίσει λίγο το στόμα. Ποιο καλέ, Ο παπά. Ποιο παπά, Αυτό ο παπά που είπε. Μήπω και η παρέα του εκεί, παιδί μου. Αυτό και η παρέα του, ναι. Μήπω το είχαν κάτω από την Αγιαστούρα, Μήπως ήταν πρακτικό ο λόγο <σχελί> και έτυχε να είναι ένα ψηφοδέλτιο. Από Άλλη φορά μπορεί να ήταν ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτυχε τώρα <σχελί> μέχρι τι εκλογέ να είναι ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Για να του κουπίσει τα χείλη με τον Πυρισό. Τι να του Τα χείλη. Μιλάσαι άσχημα. Yes. χίλι είπα, όχι αρχίδη, χείλη. Παλιόπαιδο. <χει> Εγώ παλιόπαιδο. Λίγο. <χει> Εσύ το μυαλό σου. Καταρχήν να συστηθώ, είμαι ο Ταρύφας, ο Αγίμνας, τος με την κοιλιά. Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη, ευτυχώ από το μοναδικό ακροατή που μα έβαλε χέρι, γιατί πήγαμε, λέει, το Πάσχα διακοπέ και τι που βρήκαμε τα λεφτά. Έτσι. Δουλεύω 362 μέρε το χρόνο. Συγγνώμη που έκανα τη μαλακία να πάω τρει μέρε διακοπέ το Πάσχα. Υπόσχομαι σε 30 χρόνια που θα τελειώσει το πρόγραμμα του Σαμαρά, δηλαδή το 2044, να μην ξαναβγούω από το σπίτι, να μην ξαναπάω βότα να δουλεύω μόνο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χίλια συγνώμη φίλε μου. Που ξέφυγα από το πρόγραμμα τη Γερμανία. Φιλιά πολιά στη Μέρκελ στο Σόιμπλε και όλο του το Σόκτ. Έλα, ο γυμναστριακό σου ταξιτζέσταση, συνάδελφιο σου, πήγαινε αυτή, άστο. Εγώ είμαι ο αγίνο. Ουστηριακό γυμναστιακό, το τραβάει, το τραβάει το κάνει, του κάνει τον εγκέφαλο τον Gay άστο. Φίλε, τελικά, αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα αναβολικά βλάπτουν σοβαρά την υγεία και το μιλάω ιδιαίτερα φυλάκια. Αποστολή μου, Παρακαλώ. Αποστολή. Ναι. Τι κανεί, Καλά. Σήμερα από μια Συλλαδία. Ποιο. Έλαλε. Ποιο είναι. Ένα, Συλλανδία. Έλαρα, που Έλα, είσαι. Έφτασε. Μετανάστευση. Ναι, ναι. Τα κατάφερα. Κοίταξε, η πρώτη τύπωση που είμαι ότι εδώ οι άνθρωποι σέβονται τα πάντα, όχι μόνο τον άλλο άνθρωπο, ακόμα και τα πρόβατά του, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δισεβονται και βεντίθεται καθόλου τα 10 εκατομμύρια πρόβατά του. Συμπλήρωσε το καλά. Τα 10 εκατομμύρια πρόβατά του. Αυτή ναι, η διαφορά πώς, ότι εδώ δεσέφονται τα πρόβατά του. Ακριβώ και όχι μόνο αυτό; τα και. Νιγάνε, να τα ρε φίλε. Πώς σου φαίνεται τώρα που έφυγε, Σου λείπουμε, Πολύ ρε φίλε. Σαν με εντάξει. Δεν θα βλέπει τον Άδωνη στα κανάλια, τώρα είναι ένα θέμα κι αυτό. Δεν θα απολαύσει τη σωτηρία δε... του Σαμαράτ, την ανάπτυξη, όλα αυτά. Δεν έβλεπα ποτέ τηλεόραση, το ξέρει. Είχα να δω το 2010. Αλλά τέλο πάντων, ε, είδα και το φασισμό Σαφαέψηλον. Φοβερό, πραγματικά πρέπει να το δουν όλοι αυτό. Δρεάστε αυτά λέω... τώρα. Σου λέω, πήγε μακριά στη Νέα Ζηλανδία και δεν θα δει εδώ την ανάπτυξη με τα μάτια σου. Δεν θα δει το μνημόνιο που θα σκίζεται. Δέχεται μεγάλη φτώχεια και πείνα και Και στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Τι να σου πω, δηλαδή, εντάξει. Τώρα αν... μη στενοχωριέ το... για εμά, άστα. Δεν γίνεται, ρε. Εμεί τον δρόμο μα τον έχουμε χαράξει και θα τον χαράξουμε με τον Αντώνη Σομαρά, τον εθνικό ηγέτη. Και αν δούμε ότι δεν μα κάνει, θα φέρουμε τον τζίπρα να μα σώσει. Α, ναι, ναι, ναι. Με τι εκλογέ δεν αλλάζει. Δεν φτιάχνει τίποτα. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Με τι εκλογέ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 Και επενδύσεις. Δεν πες μόνο παιδάκι μου. Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωτήθαν ή εδώ ξεβράκωθήκαμε. Έτσι πολεμάμε και έτσι θα την οικίσουμε την ανεργία. Ε, γέλασα, πήρα το ψακάκι και φύγγα. <Ρε> και έτσι θα την οικίσουμε την ανεργία. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι ανάπτυξη. Η ύφεση ήδη ξεπερνιέται. Έλα. Άπρεπε να το σκηνίδι. Και πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ανάκαμψη. Έλα. Βγάζει. Όχι, δεν φύγανε. Δεν φύγανε. Τότε. Η ανεργία διανακόπτεται. Πρόσεχε. Πώ έχοντανταν. Τσmaal, Ντάλι. Πιο πολύ χαμογέλασε. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να μιώνεται. Πρόσεχε. Η ανεργία διανακόπτεται. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει να μιώνεται. Φεύγω πραγματικά ότι η ανάκαμψη δεν είναι μακριά και τελικά η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Ναι, αλλά είμαστε μειοδοτικό εδώ πέρα. Πόσα θέλει για να δουλέψεις. Γιατί αυτή τη στιγμή ο πιο χαμηλός είναι στα 210 ευρώ για 8 ώρες. Ε, γέλασα, πήρα το σακάκι και έφυγα.